Πρώτο μάθημα. Η οικογένειά μου. Να, η οικογένειά μου. Η γυναίκα μου, ο γιο μου, η κόρη μου και εγώ. Εγώ είμαι ο κύριο Παπαδάκη. Η γυναίκα μου είναι η κυρία Παπαδάκη. Εγώ Είμαι ο σύζυγος της κυρίας Παπαδάκη. Εγώ είμαι άντρας. Η κυρία Παπαδάκη είναι γυναίκα. έχουμε δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι το λένε Νίκο. Και το κορίτσι το λένε Σοφία. Ο Νίκος είναι δέκα χρονών. Η Σοφία είναι οκτώ χρονών. Ο Νίκος είναι γιος μου. Εγώ είμαι ο πατέρας του. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα του. Η Σοφία είναι κόρη μου. Εγώ είμαι ο πατέρας της. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα της. Ο Νίκος και η Σοφία είναι παιδιά μας. Εγώ είμαι ο πατέρας τους. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα τους. Αυτά είναι παιδιά μας. Εμείς είμαστε οι γονείς τους. Αγαπάμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μα μας αγαπούν. Εγώ κάθομαι τώρα σε μια πολυθρόνα. Διαβάζω εφημερίδα. Και η γυναίκα μου επίσης κάθεται σε πολυθρόνα. Διαβάζει ένα βιβλίο. Ο Νίκος έχει μπροστά του ένα τρένο και παίζει. Η Σοφία φτιάχνει ένα φόρεμα για την κούκλα της. Στο δωμάτιο επίσης είναι ο σκύλος μας και η γάτα μας.